Κεφάλαιο ΙΟΤΑ γαμα σελίδα 698, στίχη 1-13 Υπέροχος ύμνος της αγάπης 1. Εάν υποθέσωμεν ότι ομιλώτας ο ομιλωτας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων δεν έχω όμω αγάπη, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκόν που βουίζει όταν το χτυπούν ή προς το κύμβαλον που βγάζει θορυβόδη και χωρί σημασία νύχων 2. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμό πίστεως ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμη δεν έχω όμως αγάπην δεν είμαι τίποτε. Τρία. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους πτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμαι τίποτα από τα θυσία αυτάς. 4. Εκείνος που έχει την αγάπη είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικό και ωφέλιμος. Η αγάπη δεν φτωνεί. Η αγάπη δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονία και προπαίτεια. Δεν φουσκώνει από και υπερηφάνεια. 5. Δεν πράττει τίποτε το άσχημον. Δεν ζητεί τα ειδικά τη συμφέροντα. Δεν αιρεθίζεται από θυμών και οργήν. Δεν σκέπτεται ποτέ κακόν κατά του πλησίον ούτε λογαριάζει το κακόν που έπαθε από αυτόν 6. Δεν έχει όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο χέρι δε όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί 7. Σκεπάζει όλα τις ελήψεις του πλησίον και δεν το διαπομπεύει δι' αυτάς. σχηματίζει ευμενή υπεποίθηση υπέρ του αγαπομένου εις όλα και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον Ελπίζει ότι από όλα σε αυτά θα διορθωθεί ούτω, ει όλα δεικνύει υπομονή δια των πλησίων. 8. Η αγάπη δεν ξεπεύχει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρά ακόμη και μετά το θανατών μα. Είτε προφητεί υπάρχουν τώρα ω χαρίσματα του πνεύματο, θα καταργηθούν, είτε χαρίσματα γλωσσών υπάρχουν και αυτά θα πάυσουν, είτε γνώσει υπάρχει θα καταργηθεί και αυτή. 9. Θα καταργηθούν όλα αυτά ει την σαν ζωή. Διότι τώρα μερικώ και ατελώ γνωρίζομαι και μερικώ προφυτεύομαι, ει των βίων αυτών οι γνώσει μα είναι περιορισμένοι και οι προφύτε μέρο μόνο των μυστηρίων τη θεία σοφία μα αποκαλύπτουν. 10. Όταν δε τον των μέλλοντα βίων έλθει το τέλειον και μα δοθεί η τελεία γνώσει, τότε το μερικό και ατελέ θα καταργηθεί. 11. Αυτό δεν που σας γράφω θα το καταλάβετε καλύτερα με το εξής παράδειγμα. Όταν η νίπιον, ω νύπιον ομίλουν, ως νύπιον εσκεπτόμιν, ω νύπιον έκρινα και συλλογιζόμην. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα πλέον εκείνα τα νιπιώδη. Δεν ομιλώ πλέον σαν νύπιον. οι σκέψεις μου δε και ο συλλογισμός μου είναι τώρα όρημα και ανδρικά». Κατά αναλογίαν μπορείτε να σχηματίσετε κάποιαν ιδέα για την γνώση και την άλλη τελειότητα που θα μα δοθεί στην άλλη ζωή. 12. Διότι τώρα βλέπομεν σαν εισμετάλλινον καθρέπτην θαμπά και τόσο ατελώ: ώστε μας μένουν πολλά ενίγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμεν. Τότε όμως θα είδομεν φανερά και καθαρά, διότι θα είδομεν κατευθείαν πρόσωπον με πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τελείαν γνώσιν, όσο τέλεια με γνώριζε ο πατογνώστης Κύριος, όταν ενεργούσε την επιστροφή μου και με καλούσε στο αποστολικόν αξίωμα. 13. Αυτά θα γίνουν στη μέλου σαν Τώρα δε την παρούσα ζωή μένουν η πίστη, η ελπίς και η αγάπη, αυτά τα τρία. Μεγαλύτερα δε από αυτά είναι η αγάπη.